Ευχαριστή και αγαπητοί μου αδελφοί ευχαριστώ τον Άγιο Θεό που με αξιώνει να έρχομαι για δεύτερη φορά στην ωραία πολιτεία σας αλλά για πρώτη φορά ως ταπεινός ομιλητής με την ευλογία του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας και με στην παράκληση του σεβαστού και αγαπητού Πατρός Παύλου και των άλλων σεβαστών και επίσης αγαπητών ιερέων της πόλεως αυτής έρχομαι απόψε μεταφέροντάς σας καταρχάς την ευλογία του Αγίου Όρους στις ψυχές όλων σας ως ταπεινός βεβαίω και ανάξιος οικίτορας του Αγιονίμου Όρους, του περιβολιού της Παναγίας μα για να απασχολήσω την αγάπη σας για ένα θέμα αρκετά σημαντικό που απασχολεί λίγο πολύ όλους μας. Θα εισέλθω λοιπόν αμέσως στο θέμα μας και παρακαλώ να είναι οξυμένη η προσοχή σας ώστε να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις και να φύγουμε από εδώ πιο τονωμένοι και πιο ενισχυμένοι ως προς την πίστη και ως προς την σύνδεσή μας με την Αγία του Χριστού Εκκλησία. Δεν θα επιθυμούσα, αγαπητοί μου, να σταθώ μπροστά σα ως ένας ειδικευμένο ιατρός όπου πρόθυμα θα έκαμε διαγνώσεις και θα έδιδε θεραπευτικές συνταγές. Θα ήθελα να σας εμπιστευτώ τους λογισμούς μου που γεννήθηκαν στην Ιερή Αθωνική Ησυχία, ύστερα από επικοινωνία μέσω αγαπητών προσώπων από τους χώρους τους δικούς σας. θα ήθελα να σας μεταφέρω κυρίως τη λέγη Εκκλησία για το θέμα μας. Σε μία κρίσιμη ώρα που δεν μπορούμε όμως να την πούμε ακατάλληλη, σε μια οδυνηρή εποχή που μπορεί να γίνει όμως αφορμή άσεω σε μια κουρασμένη Ελλάδα που αν θελήσει θα βρει την ανάπαυση μέσα από αυτόν τον πολύ κόπο, σε μια κατακτυπημένη Εκκλησία που παραμένει όμως πάντα νέα και δυνατή να ανανεώνει και μεταμορφώνει τον άστατο κόσμο, ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε και καλούμεθα όρθιοι να συνεχίσουμε. Δεν θα προσπαθήσω να ωρεοποιήσω και να καλολογίσω δύσκολες πράγματι καταστάσεις των καιρών δεν θα γίνω εσιόδοξος εκτιμητής και απεσιόδοξος αποστομωτής των κακώς εχόντων και κειμένων θα είμαι ειλικρινής και προσεκτικός εξκαφέας του κρυμμένου βάθους του κρυπτόμενου καλούς, της πέρας των φαινομένων άλλης πραγματικότητος της αιτία του του κόσμου της αναλύσεως του πόνου, της εξαγιαστικής του αποθεού χάριτος, της σωτήριας αποδοχής του μετά από μία εγκάρτια υποδοχή και προσεκτική γνώση για εκείνους που ποδίζουν την αληθινή οδό της ορθοδόξου πνευματικότητας. Μέσα στη γενική κατάσταση η υπόθεση του πόνου είναι προσωπική ο αγώνας είναι προσωπικός και ο πόνος δεδομένος. Ο πόνος αγαπητοί μου είναι το μόνο κατάλληλο ένδυμα του πιστού χριστιανού. Ο πόνος είναι θα λέγαμε το χνότο του Θεού στη ζωή μας. Ο πόνος είναι το εύκρατο κλίμα για την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πνευματικής ζωής.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 που κάνει απαλά γνωστό το μαρτύριο του εσωτερικού πόνου, ενός αμμονιού, όπου λεπτύνεται ο άνθρωπος και ο λόγος του γίνεται χαριτωμένος, βιωματικό, ατόφιος και απέρετος. Μόνο οι πονεμένοι έχουν κάτι σημαντικό να πούν. Πίσω από τον κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται ο Θεός. Ο πόνος πάντως θα παραμένει ένας εφαλτήρας για υψηλές πνευματικές αναβάσεις και ανατάσεις, για συναντήσεις με την Αγία Τριάδα που λέγεται Θεός, Άνθρωπος και Αυτός. Θα έπρεπε να διακρίνουμε τον πόνο που προέρχεται από τον Θεό, από την αμαρτία ή από τους ανθρώπους. Υπάρχει μια ποικιλία πόνων, γενικών και ειδικών, δύσκολων και ιδιότροπων, μακρών και μικρών, δυνατών και κοπιαστικών. Υπάρχει ο πόνος της μονοτονίας ή της ρουτίνας, καθώς λέγεται, η κοπιαστική επανάληψη ίδιων γεγονότων, εικόνων, λόγων και πραγμάτων, που τόσο πολύ κουράζει τον σύγχρονο άνθρωπο, που εναγώνια. Αποζητά την αλλαγή, την απελευθέρωση, την ανανέωση και την πρωτοτυπία. Οι ειδικοί απατούν του ανθρώπου με την συνεχή προσφορά νέων ειδών. Όμως ο άνθρωπος παραμένει ταλεπορούμενος από το ανικανοποίητο του κενού που καμία μόδα δεν μπορεί να του πληρώσει. Τίποτε πια δεν εντυπωσιάζει και δεν εκπλήσει τον σημερινό άνθρωπο. Όλα τα έχει γευθεί, τα έχει απολαύσει από νωρί ώστε τίποτε δεν τον ελικεί. Το φοβερότερο όμως είναι πως η μονοτονία της κοπόσεω έχει περάσει και σε νεανικά πρόσωπα. Έτσι σε ένα κόσμο-άκοσμο, που και οι αξίες έχουν καταστραφεί, την αναμένει κανείς. Άλλο πόνος, ο πόνος ο προερχόμενος από την κρίση του πολιτισμού. Γιατί αγωνίστηκε επί τόσου αιώνε ο άνθρωπος. Για πυρηνικά ολοκαυτώματα, για σύγχρονες βαβέλ της υψηλοφροσύνης. Ο σύγχρονος πολιτισμός αφήνει άδεια τα χέρια της καρδιάς. Ο σύγχρονος πολιτισμός είναι θεμελιωμένος στη στέρεα βάση της υπεροπτική λογική του κέρδους της σωματικής ανέσεως και της μετριότητος. Άλλος μεγάλος πόνος, αυτή η άνευ υποδούλωση στη μετριότητα, στην αυτάρκεια του μέσου όρου, στην ικανοποίηση μιας ελατοματικής και φτηνής ζωής που ζουν δυστυχώς οι πολλοί. Ο άνθρωπος όμως αγαπητοί μου πλάστηκε για μια δημιουργική ζωή, και όχι για μια παρασιτική κεστήρα. Ακόμη και οι πιστοί χριστιανοί αρκούνται σε αυτή τη μέτρια ζωή, αποφεύγοντα συστηματικά, από φόβο, δειλία, ντροπή ή αγνωσία, τη μαρτυρία του μαρτυρίου, την ομολογία της ασκήσεως, την προβολή του ασκητικομαρτυρικού φρονήματος της Εκκλησίας. Τον σταυρό τους κοιτάζουν να τον σηκώνουν απόμερα και κρυφά, φοβούμενοι την τυχόν κριτική, την ηρωνία, την καταφρόνηση του πλήθους. Η άρση του σταυρού δεν είναι βέβαια μια θεατρική πράξη από έπαρση και προσπορισμό ίπτου. Η αξιοπρεπής άρση του σταυρού μας είναι ζωντανό κήρυγμα, παρηγορία και ενίσχυση όλων εκείνων που πολύ κοντά μας σηκώνουν το δικό του σταυρό. Η προσευχή, η διάκριση, η υπομονή και η αγάπη δεν θα επιτρέψουν να μπουν νόθα στοιχεία στην προσωπική ανάβαση στον κρανίου τόπο. Η μετριότητα αγαπητή μου δεν έχει χώρο στην αγωνία του σταυρωμένου χριστιανού. Ο αληθινός πόνος δεν επιτρέπει την είσοδο σε ψεύτικους πόνους. Πόνος και ο προερχόμενος από μία συνεχή δραστηριότητα και προσέξτε το, μια μεγάλη κοινωνικότητα, πολυλογία και συνεχής εξόδους. Ήλθε η ώρα αγαπητοί μου της σιωπή της υγής και της ακινησίας προς ανασυγκρότηση και ανεφοδιασμό. Πόσος αυτός ο πόνος των καθημερινών πηγενέλα, των τυπικών επισκέψεων, των πολλών λόγων, των φορτωμένων αποκάυχηση, υποκρισία και κενότητα. Πρέπει κανείς και στην ερημία των πόλεων να βρει τη δική του έρημο, το δικό του κελί για μια ουσιαστική συνομιλία με τον Θεό. Δεν χρειάζεται να πάει καθόλου μακριά. Επί των καπνιζόντων ερηπείων του ας ψάξει να βρει τα αναμνηστικά της αθωότητος. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί ο χρόνος, η ευκαιρία, ο τρόπος και ο τόπος. Θα βρεθεί αμέσως αν κοπάσει το άγχος του κυνηγητού, της υπερδραστηριότητος που κάποτε την ενδύουμε και με τικέτες καλών πράξεων. Για μία καλή πράξη, κυρίως αγαπητοί μου, θα δώσουμε λόγο. Αν βοηθήσαμε τον εαυτό μας. Δεν το κάνουμε αυτό και γι' αυτό πονάμε. Πονάμε δίχως πολλές φορές να το ομολογούμε, ίσως αποντροπή, μα εύκολα ξεφεύγει και φαίνεται. Ασχολούμενοι πολύ με τους άλλους, δείχνουμε ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι ενώ στην πραγματικότητα επιστρέφουμε στον εαυτό μας πιο άδικοι. Τελικώ επιτρέψτε μου να πω, παίζουμε ένα ανώσιο όσο επικίνδυνο παιχνίδι, σαν κάτι καλούς υπαλλήλους, δείχνουμε πάντα χαμογελαστή, σαν να είναι υποχρέωση η ευτυχία. Το να κάνεις υποκριτικά τον καλό είναι πολύ κακό. Η κοινωνία δηλαδή μας θελισώνει και καλά όλους ευτυχισμένους. Έτσι παίζουμε ένα παιχνίδι κομπάρσου στο θέατρό της. Γι' αυτό και είναι τόσο άφθονη η υποκρισία στον κόσμο μας. Οπότε, λοιπόν κατά την κοινωνία πρέπει να κρύβεται και να διώχνετε. Η δυστυχία δεν έχει θέση στην κοινωνία της ευημερίας. Ε, αυτή αγαπητοί μου, η μη παραδοχή του πόνου είναι ο μεγαλύτερος πόνος, τον οποίο ξεγελά ο άνθρωπος με τις ποικίλε κοινωνικές σχέσεις και συναναστροφές. Αυτούς που πονούν, τους έχουμε απομονώσει μάλιστα σε κάποια άσυλα, σε οίκους ευγυρίες, σε κλινικές, ώστε να μην μας διαταράσουν την ευτυχία μας. Καλούμε, τα αγαπητοί μου, να ανακαλύψουμε την αξία του πόνου, ο πόνος είναι ένα δυνατό φάρμακο, δεν είναι ντροπή, είναι η φυσική κατάσταση στην αφύσικη ζωή μας. Ο πόνος μας κάνει αληθινούς, ανθρώπινους, αληθινά ευτυχισμένους, όριμού υγιείς και σοφούς. Μεγάλος πόνος, επίσης, ο πόνος του να αγαπάς αρρωστημένα τον πόνο, όπως τος χάρην, ένας καταθλιπτικός ή μελαγχολικός που καταντά μαζοχιστής. Ένας άθεος είναι επίσης ο πιο πονεμένος από τους πονεμένους. Δίχως Θεό δεν υπάρχει καμία διέξοδος. Αυτοί είναι δέσμοι του πόνου ήθελημένα. Δεν θέλουν την χάρη που θα τους ελευθερώσει. Είναι αμαρτία η τέτοια αγάπη του πόνου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 Στη στέρηση και τη δυσκολία σηκώνουν το μαχαίρι της ανταρσίας και διαλύουν κάθε δεσμό και κάθε σχέση που νομίζουν πως τους κλαβώνει και δεν τους επιτρέπει να ζήσουν ελεύθερα. Μα τότε πέφτουν στο βαθύτερο πόνο μιας ανελαίτης μοναξιάς αφού έχουν γκρεμίσει τις γέφυρες και έχουν ξεριζώσει ό,τι τους ένωνε με το παρελθόν. Πόνος και λάθος επίσης μεγάλο είναι, και προσέξτε το επίσης, η τακτοποίηση και η τοποθέτηση σε ένα κύκλο, ακόμη και χριστιανικό, ακόμη και μέσα στην εκκλησία, όπου αναπτύσσεται ένα κλίμα ψεύτικα ζεστό και μία τυπική αλληλοπαραδοχή. Ένα, επιτρέψτε μου να πω κατά την λαϊκή έκφραση, βόλεμα, σε μια θέση κατά τακτές ώρες, ώστε να έχω ένα γεμάτο πρόγραμμα και μια εξασφαλισμένη παραδοχή και συνομιλία. Πόνος δυνατός επίσης, όταν βλέπεις την εκκλησία σου με εκφραστές, συναγωνιζόμενοι στη φρασιολογία και την ιδεολογία των πολιτικών, όταν αναγκάζεται να κάνει επίδειξη ισχύω, όταν θέλει να ζήσει δίχως σταυρό, δίχως ακάνθινο στέφανο η Ορθόδοξη Εκκλησία, αγαπητοί μου, ήταν, είναι και θα είναι μαρτυρική. Μία οδό γνωρίζει του μαρτυρίου από που θα έλθει η κάθε Ανάσταση. Μέσα στην Εκκλησία, αγαπητή μου αδελφοί, πονάμε και κλαίμε μαζί, αλλά και φρενόμαστε μαζί. Εξαφανίζεται κάθε ατομικότητα. Ο πόνος του ενός είναι πόνος όλων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 ως μία υποχρέωση, ως αξιοσέβαστη κλπ, δίχως να αναφερόμαστε στην σημαντική ουσία της, που είναι η λύτρωσή μας από τον πόνο και η αγιότητα. Η Ελλάδα είναι πολύ κουρασμένη από τον πόνο. Η ιστορία της είναι ολοδάκρια αίμα και θυσίες. Ο πόνος έκαμε τους Έλληνες, καθώς λέγει σύγχρονος αγιορείτης, να μην το βάζουν κάτω, τους έκανε ήρωες, μα όχι αγίους. Ευκολότερα αυτοθυσιάζεται παρά υπομένει. Το δώρο του πόνου, που είναι η υπομονή, δεν το κέρδισε ακόμη ο Έλληνας. Δυστυχώς, η επιπολαιότητα και η βιασύνη χαρακτηρίζουν αρκετές από τις πράξεις του. Σε αρκετούς ηλικιωμένους της επαρχίας, Συναντάς ακόμη μια πονεμένη έκφραση ωραίας υπομονής, που συχνά τη συναντάς και στα πρόσωπα νεωτέρων αγιοριτών πατέρων. Ο πόνος, αγαπητοί μου, δεν είναι επιθυμία, αλλά ήρεμη αποδοχή, νυφάλια στάση. Νομίζεις πως είναι μια παγερή παθητικότητα, είναι όμως η πιο θερμή ενεργητικότητα.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 για να λυγίσει τα ισχυρά πάθη του και να οδηγηθεί στην πραγματική ελευθερία. Ο ελεύθερος αληθινά είναι ο υγιής, είναι ο από τον πόνο, ο νικητής του πόνου, ο Υιός του Θεού. Ο πόνος, επαναλαμβάνουμε, θα παραμένει πάντα στην ανθρώπινη ιστορία ως ιατρός, διδάσκαλος και ελευθερωτής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 Ο φίλος του πόνου δεν γνωρίζει την πλήξη. Ο φίλος του πόνου είναι φίλος και αδελφός όλων των πονεμένων. Οι άνθρωποι σήμερα αγωνιούν και άγχονται για να μην πονούν. Ο πολιτισμός θέλει να διώξει μακριά τον πόνο. Ο άνθρωπος που δεν πόνεσε όμως δεν θα μετανοήσει ποτέ. Δεν θα ζητήσει συγχώρεση και δεν θα παραδεχθεί τα λάθη του δίχως να τα παρερμηνεύει. Είναι αναγκαίος λοιπόν ο πόνος γιατί είναι απαραίτητη η μετάνοια. Ο πόνος θα μας κάνει πιο βαθύς, πιο λίους, πιο διαφανεί, πιο αυτοπεριορισμένους και πιο αυτογνωστικούς. Η σοφία του πόνου θα μας σοφήσει και θα μας κάνει απέριτους και έτοιμους για να μας μιλήσει ο Θεός. Ένας από τους χαρακτηρισμούς που θα δοθούν στην εποχή μας από τους μελλοντικού ιστορικού ιστορικούς και κοινωνιολόγους είναι ως η εποχή του πόνου και του τρόμου των ψυχών. Όλες οι πονεμένες, τρομαγμένες και φοβισμένες ψυχές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 είναι πράγματι τραγικό το μούδιασμα του πόνου, η απειλή του φόβου, η συνεφιά του κακού, να μην αφήνουν τον άνθρωπο να βρει τη διέξοδο στην προσευχή, στη θεία επίκληση, στην συνάντηση με τον τσαλακωμένο εαυτό του και τον μουτζουρωμένο αδελφό του. Μόνο μέσα στην εκκλησία σιγάζουν και εξαφανίζονται Άγχοι και φόβοι, τρόμοι και ενοχές, αγωνίες βασανιστικές και αδυναμίε που θεωρούνται αξεπέραστες. Τη θέση του πόνου λαμβάνει η άσκηση που γνωρίζει να τσεκουρεύει τα αχρίαστα, να ωρεοποιεί τα απαραίτητα, να τονίζει τις ιδιαιτερότητες, να υποδαβλίζει τα όρια της αντοχής. Η διακριτική εμπειρία του πνευματικού πατρός είναι η αρχή της βοηθείας και η ευλογία και χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, η ολοκλήρωση του έργου της ιάσεως και ανορθώσεως, δίχως ο πόνο να αποφεύγεται ποτέ, αλλά να χρησιμοποιείται ευεργετικά για την πάσχουσα φύση, την ολιστυρή και αφθάδη. Ούτε η τέχνη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 κάνει τον άνθρωπο αδύναμο και απερίσκεπτο, με λίγα περιθώρια αντιδράσεως και μεγάλα περιθώρια αμβλήνσεως. Είμαστε δυστυχώς στο στάδιο του χλιαρού τώρα. Δεν είμαστε θερμοί πια. Αγωνιζόμαστε σύντομα να γίνουμε κρύοι. Παραμένουμε πάντως ζωντανοί και να έχουμε μια αίσθηση περί και αυτό είναι μια παρήγορη ελπίδα.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 και εδώ συγχωρέστε με, αλλά γίνομαι απεσιόδοξος. Δεν ήταν η Ελλάδα έτσι χθες. Ζούσε για τον άρτο τον επιούσιο. Δεν έστελνε στη μητέρα σου με τόση ευκολία στον οίκο ευγυρία. Δεν χώριζε στην σύζυγό σου τόσο απλά. Δεν ακολουθούσε τον οίκο που σου χτυπούσε την πόρτα με τις διπλές πλέον κλιδονιές δίχως καμιά αναστολή. Το χρήμα της ανθρώπινες φιλίες, ο ουδέτερος τουρισμός της αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις, η τηλεόραση έπνιξε την ανθρώπινη συνομιλία και έφερε μια απαγερή και μια νευρικότητα και θρασίτητα, γιατί κάποιος μίλησε και διέκοψε την προσοχή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 γιατί υπάρχει έλλειψη αγάπης και ταπεινώσεως και κάθε συνομιλία καταντά τελικώς μια ομολογημένη ή ανομολόγητη επίδειξη επάρσεως. Ο πόνος, αγαπητοί μου, μας βοηθά να γνωρίσουμε τα βάθη μας. Είπαμε πως ο πόνος είναι ποικίλο, ο πόνος του πολέμου, της καταστροφής, της αποτυχίας, της μειονεξίας, της ασθένειας, της ορφάνιας, της χειρίας, της μονώσεως, της ανέχειας, της κάθε δυστυχία, Ο πόνος μας βοηθά να ξαναπλαστούμε. Λίψη αγάπη και ταπεινώσεω και κάθε συνομιλία καταντά τελικώς μια ομολογημένη ή ανομολόγητη επίδειξη επάρσεως.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 Να αγαπήσουμε. Ξέβρετε, όταν πονάς δεν ασχολείσαι με περιτά. Περιορίζεσαι η θελεμένα, συγκεντρώνεσαι, προβληματίζεσαι. Ας επιτραπεί εδώ να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία. Αν έχω μια τόση δά μικρή αίσθηση περί Θεού, την έχω μέσα στην ασθένεια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 Όλον ευχή και πανανθρώπινο αίτημα δεν είναι μια διατάρακτη υγεία και μια ισόβια χαρά. Μήπως τα παραπάνω λεγόμενα είναι μοναχών υπερβολές και απραγματοποιητες σκέψεις. Η απάντηση αγαπητοί μου είναι πως δεν επιθυμώ με αρρωστημένα τον πόνο. Αλλά ο πόνος είναι καθημερινό γεγονός.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 Η συμπόνια δεν θα ήταν αδυναμία καθώς λέγει ο άθεος Νίτσε αλλά κλειδί στις τραγμένε διαπροσωπικές σχέσεις του καιρού μας. Ο πόνος δεν θα ήταν σκοπός της ζωής καθώς λέγει άλλος σοφό, αλλά μέσο για την επίτευση του σκοπού. Ο βουδισμός παρακινεί τους οπαδούς του να χρησιμοποιήσουν τον πόνο ως ναρκωτικό ή να τον λησμονούν ή να περιπέσουν στην αναισθησία της νερβάνα. Ο Χριστιανισμός της δίσεως κρατά μια απόσταση διακριτική από τον πόνο και δίνει ευγενείς συνταγές. Ο Χριστός λέγει «Εν το κόσμο θλίψην έχετε, αλλά θαρσίτε εγωνενίκι τον κόσμον». Αλλού λέγει Ήτις θέλει ο πίσω μου έρχεστε Απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού Καθημέραν και ακολουθείτο Και πάλι λέει Αγωνίζεστε η δια της στενής πύλης Και πάλι τονίζει Έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου ο αγώνας του πιστού χριστιανού είναι ένας συνεχής έμπονος αγώνας κατά το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Άριστος Ερμηνευτής του, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με τη γνωστή του επιμονή λέγει πως η θλίψη αυτή προξενεί ανάπαυση, πως η ζωή είναι στίβος, πως το στίβο υπάρχουν αγώνες και τέλος βραβεία. Αυτοί, συνεχίζει ο Άγιο, που βλαστιμούν στην ασθένεια και τον πόνο υφίστανται και το κέρδο χάνουν. Ο Άγιο Μακάριο συνεχίζοντα λέει, Πώ δεν υπάρχει δόξα δίχω παθήματα και κάθε καταθέον θλίψη είναι έργο η δε αληθινή αγάπη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 δίχως αγώνα και άσκηση είναι τελείως άγνωστη για την Ορθοδοξία ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει πως ο δρόμος για τον Θεό είναι ένα συνεχή σταυρό. κανείς δεν πήγε στον ουρανό με άνεση σύγχρονος θεολόγος αναφέρει η άρνηση του σταυρού μαραίνει και μοραίνει την ίδια την Εκκλησία την εκοσμικεύει και την αδειάζει από τον εσχατολογικό δυναμισμό της. Ο βίος των χριστιανών ήταν ανέκαθεν, μαρτυρικός, ασκητικός, ομολογητικός, περιπετειώδης, τολμηρός και θαραλαίος. Αν τώρα εμείς επιθυμούμε ένα νέο χριστιανισμό της ανέσεως, του βολέματος,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 και μας απομακρύνει από την πράξη των Αγίων οι οποίοι αγίεσαν όλοι οι Άγιοι κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Αξίζει και πάλι να τονιστεί πως οι ποικίλε δυσχέρειες της ζωής παρουσιάζονται για να αντιμετωπιστούν και πολεμηθούν. Ο άνθρωπος όμως δεν επιθυμεί να αγωνίζεται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 αφού με τους πόνους κατακτούμε την αρετή και τότε την εκτιμάμε και την διατηρούμε σωστά. Δεν παραδιδόμαστε αγαπητοί μου στον πόνο ανεπίγνωστα, αλλά με τη βαθιά γνώση ότι είναι ένας τρόπος να παραδοθούμε στο Θεό. Είναι μια ακόμη ευκαιρία να διδαχθούμε πως δεν αυτοσωζόμαστε,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 για την ενώπιον του Θεού παράστασή μας. Ο πόνος είναι τον ιστέρη του Θεού στη διαφθορά, την αναισθησία, την οκνηρία, την πόρωση, την αναλγησία και την αδιαφορία. Ο πόνος τελικώς καθαρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει από ευτυχισμένο ελεύθερο. Μα θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ελεύθερος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 της απομακρύνσεως και απομονώσεως του ανθρώπου από τον Θεό. Ο κάθε φίλος της αρετής δεν μπορεί να είναι και φίλος του πόνου. Και ο κάθε φίλος της αρετής και φίλος του πόνου είναι αδύνατον να μην είναι φιλάνθρωπος. Ο πόνος μας βοηθά, όπως είπαμε, να πλησιάσουμε τον πονεμένο αδελφό μας,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 Αγίασε έτσι τον πόνο μας, μας έκανε άφοβους, μας έκανε ελπιδοφόρους, μας πλησίασε και μας είπε το πόσο πολύ μας αγαπά. Ο μοναχισμός καταφάσκει στον πόνο. Είναι η συνέχιση του μαρτυρικού φρονήματος της Εκκλησίας. Ο αγιορητικός μοναχισμός έχει να επιδείξει μια μακρά σειρά ηρωικών μορφών που επεθύμησαν να μην ξεφορέσουν το ένδυμα του πόνου, εφευρίσκοντας μάλιστα ποικίλου τρόπους και πολλές μεθόδους ώστε να τον διατηρούν σε όλη τους τη ζωή, μην προσδοκώντας την τέλεια ανάπαυση, στην παρούσα εξορία καθώς λέγουν. Η σειρά αυτή φτάνει μέχρι τις ημέρες μας και να μας θυμίζει πως δεν έλειψαν οι γνήσιοι λάτρης του Θεού ο νεοσκητιώτης μοναχός Νικόλαος, ύστερα από ένα πολυτάραχο βίο ασθένησε βαριά και από τη συνεχή κατάκληση και τη μορφή της ασθένιας του, σάπησε το σώμα του και η δυσοδεία ήταν ανυπόφορη. Υπέμενε ευχαριστιακά και δοξολογικά και όπως λέγει ο προηγούμενος της Μονής Διονυσίου Χαραλάμπης, στην κηδεία του, είδαμε όλοι τον μισθό της υπομονής του το φτωχό καλύβι του έλαμψε και ευωδίασε κι όλοι είχαμε επί αρκετό καιρό μία πληροφορία ανέκφραστης χαράς άλλος νέος μοναχός ετοιμοθάνατος από την ασθένεια στο νοσοκομείο που ήταν περιτριγύριζε τους θαλάμους των άλλων ασθενών για να τους παρηγορεί και ενισχύει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 Ο πόνος ιδιαίτερα στην ψυχή του Αγιορείτου Μοναχού έχει μια βαθιά σημασία. Ο πόνος που επιτρέπεται από τον Θεό οδηγεί τον άνθρωπο στο δρόμο που βάδισε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό σημαίνει σταυροφόρο και χριστοφόρος μοναχός. Ο πόνος είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δια του πόνου βοηθεί το άνθρωπος να αποτινάξει την αναλγησία του. Ο πόνος βοηθά την ανθρώπινη ψυχή να μην πνιγεί στην καθημερινότητα. Μπροστά στον πόνο του δεν πρέπει ο άνθρωπος να πάσχει από ενοχές, αλλά να ευξάνει το μέτρο της ταπεινόσεώς του και να δέχεται τον πόνο ως μέγα θεραπευτή. Η μοναχοί αγκάλιασαν με τρυφερότητα το Σταυρό του Χριστού, και δια του πένθους της χαρμολύπης πλησίασαν το Θεό. Ιδιαίτερα οι γέροντες, οι πνευματικοί οδηγοί και πατέρες, βλέποντας αυτών των πολύ πόνο στη ζωή των ανθρώπων, γίνονται επικέστεροι και συμπαθέστεροι, αυξάνοντας την αυστηρότητα στον εαυτό τους, ακόμη και για τα λάθη των άλλων. Οι γέροντες βιώνοντας τη μετάνοια και ζώντας με συνεχή εγκαρτέρηση αφουγκραζόμενοι τις δυνάμεις που κρύβει στα σπλάχνα του αυτός ο αμαρτωλός αλλά όχι αμετανόητος λαός τις δυνάμεις εκείνες που κατά ένα παράδοξο τρόπο τον νικούν αλλά εξέρχεται από την ήττα νικητής έχοντας επιτελέσει ξανά ο θείο Πόνος το Μέγα Θαύμα. Βλέπουμε αγίους, μοναχούς και γέροντε να είναι ασθενεί οι ίδιοι και με την προσευχή τους να βοηθούν τους άλλους. Αυτοί όλοι οι όσοι ελέγχουν την φοβία μας να συσταυρωθούμε με το Χριστό και να το αφιερώθουμε ολοκληρωτικά, γι' αυτό και τα προς τους άλλους έργα μας μένουν ανολοκλήρωτα. Η πίστη μας δεν είναι κρατεί, η αγάπη μας φλεγόμενη, γι' αυτό και τα αποτελέσματα της εξόδου από την μεσότητα μέτρια. Μία πνευματική ζωή, δίχως εκούσιο πόνο, είναι καταδικασμένη σε ένα άλλο ακούσιο και δρυμύτερο πόνο. Το Άγιον Όρος τελικός είναι ένα θεραπευτήριο και για τους μόνιμους κατοίκους Του και για τους προσκυνητές Του. Και η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, είναι μια πολυκλινική και τα δώρα της φάρμακα και η λειτουργή της ιατρή, όλη τέκνα του ιατρού των ψυχών και των σωμάτων ημών του λιτροτού σωτήρος Κυρίου Ιησού Χριστού. Ιδιαίτερα η καρδιά του αγωνιστού μοναχού, Αδυνατή να ασταθεί ασυγκίνητη στον πόνο του Αδάμ, τη συγκίνηση μετατρέπει σε οικεσία, την εκοσμίκευση και αλουτρίωση του σύγχρονου χριστιανού, την αντικρούη με τη μόνιμη θητεία του στην έρημο, ως μία συνεχή διαμαρτυρία για τον αποπροσανατολισμό του ορθοδόξου φρονήματος. Αυτό που επίσης πρέπει να υποθεί, αγαπητοί μου, είναι ότι μερικές φορές, πράγματι, η ευτυχία κρύβεται μέσα στη δυστυχία. Πριν κλείσουμε, θα επανέλθουμε σε ένα σημείο που θήξαμε παραπάνω και που είναι το πιο βασικό για την ορθόδοξη πνευματικότητα. Επιτρέψτε λίγο να το αναλύσουμε, γιατί είναι και η λύση και το τέλος του θέματός μα.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 Εκείνος δεν έφτεξε, εμείς φταίξαμε. Η σταύρωσή μας είναι ευγνωμοσύνη υποχρέωση και συνάμα μέγιστη παρηγοριά. Μας σκιάζει και ευλογεί κάτω από το σταυρό του και μας στηρίζει. Στη σκιά τη ευλογία του αισθανόμαστε την ανάγκη της μετανοίας. Ο πόνος υποφέρεται μόνο εν Χριστό. Ο πόνος επίσης κατά τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα είναι και ένας τρόπος που επέτρεψε ο Θεός στον άνθρωπο για να μην δένεται υπερβολικά με τον παρόντα κόσμο. Αν ο πόνος προέλθει από τους ανθρώπους να τον υπομένουμε με χαρά και να προσευχόμαστε για αυτούς που μας λείπησαν. Να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός όλα τα βλέπει και τίποτε δεν γίνεται χωρίς τη θέλησή Του. Ίσως κάποιο κέρδος θα προέλθει αργότερα, που τώρα δεν το καταλαβαίνουμε, να δοξολογούμε τον Θεό ακόμη και για τα δυσάρεστα. Είπαμε πως ο πόνος είναι αναπόφευκτος εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Στη σκοτεινιά του ανοημάτιστου κόσμου, που ζει αποσπασματικά, τη χαρά και την ελπίδα, υπάρχει το φως του στο Χριστού που δίνει στη ζωή νόημα κέραιο και, και τη βέβαια επεγγελία της ολοκληρώσεως και τελειώσεως. Μπροστά λοιπόν σε αυτήν την προοπτική δεν υπάρχουν περιθώρια θλίψεως και περισσότερο απογνώσεως αφού όλες οι αιτίε της στενοχώριας είναι ασήμαντε, συγκρινόμενες με την αφορμή της μέλουσας και σίγουρης χαράς. Αυτή και μόνο η προσφορά του Θεού στην ανθρωπότητα, η λύτρωση από τον πόνο και η από αυτόν μόνιμη φωτεινή χαρά, που αρχίζει μυστικά από την παρούσα ζωή και ολοκληρώνεται στη βεβαιότερη μέλουσα, είναι η μεγαλύτερη προσφορά της Εκκλησίας του Χριστού στον κόσμο. Ο πόνος είναι η μυστική γέφυρα που θα μας περάσει σε μία άγνωστη αλλά επιθυμητή όχη. Η γέφυρα αυτή μπορεί να είναι το ξεπέρασμα του εαυτού μας, της δειλίας μας, της οκνηρίας μας, της αδιαφορίας ή φιλαυτίας μας. Πόνος σημαίνει κατά έναν Άγιο Θεολόγο επίσης, το να αποκτήσουμε πραότητα, αγάπη, νέκροση όλων εκείνων που μας κρατούν δέσμιο του κόσμου, που αποτελούν πειρασμό για το σώμα και να μέσα του τα πάθη, που κάνουν τον άνθρωπο εγωιστή, στερημένο την ελευθερία και κλεισμένο σε μία ύπαρξη που επαναλαμβάνεται χωρίς νόημα γιατί είναι χωρίς Θεό οι πληγές του πόνου μας αγαπητή μου, ασφαλώς, θα πρέπει να καλύπτονται από την περίεργη θέα των πολλών. όμως αυτά τα έλικι, η πόνη αυτή, να είμαστε βέβαιοι, πως είναι τα χνάρια μιας θείας επισκέψεως. έστω και αν δεν το κατανοούμε αμέσως. είναι ασφαλώς εκδηλώσει ουράνιας αγάπης που έρχονται για να μεταβληθούν σε κινήσεις ιερής αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Είναι ένα άλλο μυστικό φως, που κατεβάζει τον ουρανό στην κόλαση και κάνει την κόλαση ουρανό. Ο πόνο είναι μια οδός για την πίστη και όχι για την παραφροσύνη της απιστίας. Είναι γνωστό, πολύ γνωστό, το έχουμε ζήσει πως ένας δρυμής πόνος μας τραντάζει, μας ταρακουνά και μας ξαφνιάζει. Ίσως είναι όμως μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία, που σαν προβολέας φωτίζει τα βάθη μας για να μας αποκαλύψει ένα αγνοημένο κόσμο. Σαν τον Άγιο Απόστολο Θωμά, που γνώρισε τον Αναστημένο Χριστό, όχι μόνο με τα μάτια και τα αυτιά, αλλά και ψηλαφώντας Τον. Έτσι εμπειρικά, διά του πόνου, γινόμαστε μέτοχοι του Σταυρού του Χριστού και οδηγούμαστε στην υπέρβαση της λαμπρότητος της Αναστάσεως, στη διάβαση τώρα του δικού μας Πάσχα, της ατελεύτητης ειρήνης, του ανεσπέρου φωτός, εκεί που δεν υπάρχει καμία από τις ετίες και τις αφορμές της λήψη της θλίψης, της λύπης των στεναγμών, της οδύνης και του πένθους Ο μεγαλύτερος πόνος, ο θάνατος, νικήθηκε με τον θάνατο του Χριστού και τώρα αγαπητοί μου αδελφοί, η αφοβία είναι το μερίδιό μας από την ανυπέρβλητη και μόνιμη αυτή νίκη Τώρα πλέον δεν υπάρχει ίχνος ελπίδος για την απελπισία Περιθώριο άγχους και τρόμου, μόνο ένας φόβος συνέχει την καρδιά του πιστού. Μη, η χαρά και το φως δεν είναι τόσο πλούσια από λάθη και αστοχίες. Αυτή τη δίχως καθυστερήσεις, με τον ευχή όλων των Αγίων Πατέρων μας. Την δίχως ανωδική πορεία ερωτηματικά προς το ανέσπερο φως, ταπεινά όσο και εγκάρδια. Σας εύχομαι ολοψύχως, ως ο αέσχατος των μοναχών του Αγίου Όρου, που μαζί σας αγωνίζεται να σηκώνει τον δικό του σταυρό.